101,5 FM Στέο. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά γάμω, το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο. Να σα βγάλω στον δρόμο να πάτε με το πάρετε του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκα. Το μετάξι στην ψυκτάρια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Είναι νόμο αυτού του κράτου. Αναγιαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδοποιήσουν και ολόκληρα χωριά. Ολόκληρες πόλει. Δεν έλα Γέλα σου λέω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 United en el Giorgio Skaraiskaki salta la sorpresa porque además es el primer equipo que juega en casa en estos partidos de ida de octavos de final que se pone por delante. Ahí vemos el tiro de Maniatis. Bueno, manera de meter el, el tacón de Choi Domínguez. A ver qué pasaba y lo que ha pasado es que ha sorprendido Legea. Ha vuelto a perder el balón. el que juega Es Maniatis, Maniatis por dentro, para Ola Olaitán o con Campbell. Buscaba el tiro Campbell, dispara Campbell. Ha marcado Campbell el segundo gol, qué golazo con ese efecto que ha buscado por el lado izquierdo del lanzamiento al final por la derecha de De Gea. Ha batido el guardameta español, Olympiacos 2, Manchester United 0, la sorpresa en Atenas, la estamos viviendo aquí en la 1, lanzamiento de Campbell se estira De Gea pero no llega. Καλή σας μέρα Μουσική Για να το εμπεδώσουν κάποιοι Έγινε τώρα να είσαι και τσίριζα και παναθηναϊκός κατάλαβε. Να το εμπεδώσεις μεγάλε Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Καλή σας ημέρα Μουσική από το ράδιο Άρτα στους 101,5 El Εδώ είμαστε με την εκπομπή στον τοίχο Την αλλάξαμε την εκπομπή, την κάναμε <που> Την να κάνουμε τώρα δηλαδή hey. Κυρίες μου και κύριοι Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Και εσείς το 2681 4060 <που> Να χαρούνε και τα παιδιά του Καραφλούζου η επίκολη Ολυμπιακέ και ψωμάντα ο μου. Μεγάλη μου αγκάμα. Ελ σεγούντο! μου. Θα ξαναβάλα με το ξαναβάλω, <coughs> <Σσοφίλυνα> Καμός, θες να το... τα ακούσεις πάλι, oh, το Ή θα πας στο Χέστα, αλλά Βικτόριας Λοιπόν που λέει Σελινάρα, μου 26814060 <ΣΣ ΣΣΣ> Τα παιδιά του Καραφλούζου μπορούν να πάρουν κανένα τηλέφωνο Γιατί χαρούκανε πολύ <Τι σαν το σιωπέ> Έλα πάρτε κανένα τηλέφωνο να μας Ολυπί, βρήσετε Ολυπί, Ολυπιακέ, ομάδα, ομάδα, μου αγάπη, Ολυπιακά, Δεν αντέχω θέλω να Ολυπί, τα ακούσεις πάλι Ξέρω ότι είσαι καρφωμένος Ολυπιακέ. εκεί στο ραδιόφωνο Αλλά θέλω ρε παιδί μου γουστάρω να τα ακούς Πώς θα γίνει δηλαδή, à να τα ακούσει και να βγάζεις φλίκτενες Για άκου το λίγο, άκου το λίγο Άκου το λίγο Άκου, άκου Μανιάτι σε λαμόνα γόλ Γόλ dell' Ολυμπιακός Αγολπεάδο Μανιάτι Σα δεσβιάδουν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 el segundo marcado como el segundo gol qué golazo con ese efecto que ha buscado por el lado izquierdo del lanzamiento al final por la derecha de Dejiria ha matado el guardameta español olimpiacos 2 Manchester United 0 la sorpresa la sorpresa Manchester United 0 la victoria secret gesta la victoria secret duo ella esto xa na δοσε 2 4060 Τι έγινε <laughs> τι έγινε. Φέρετε <laughs> ένα τηλεφωνάκι, τίποτα. <laughs> <laughs> λοιπόν, τη Βουλε μου, τι σου έλεγα τι Α, ναι. Τώρα είσαι. <laughs> αστα. α, ασ ασ ασ ασ ασ ασ Άστα, άστα σε αυτά. άστα Έχεις τα ακουστικούλια, ε mm -hmm. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι Πριν περάσουμε στα σοβαρά Το πρόβλημα είναι λυμένο. Σε 30 χρόνια το, το ελληνικό κράτος το... το δημόσιο θα εισπράξει 150 δις ευρώ από τα πιτρέλαια mm -hmm. Σου λέω θα γίνουμε εδώ να πούμε Κατάρ mm -hmm. Αυτά μα είπε ο σοβαρό πρωθυπουργός χθε. Και τη τυφλωμένοι, να πούμε από τη Τα αγκολάκια που έριξε ο Κάμπελ εκεί <laughs> Λοιπόν Δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα 150 δις Σε 30 χρόνια τώρα που θα μπουν τα γεωτρύπανα Προ... Θα θα μπουν τα γεωτρύπανα Θέλουν και 5, 6, 7, 8, 9, 10 χρόνια Να, oh, να ένα σκαραφλούζο. Παρακαλώ <laughs> Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλή <laughs> Ναι, ναι. Και αφού είναι να με σε 30 χρόνια Σημειώνει εδώ ένας τηλεακροατής Γιατί δεν τα έβγαζαν 30 χρόνια πριν τα πετρέλαια <Κι> Είχαν φτηνότερο θα μου πεις από την ε, Σαουδική Αραβία Πριν κάνουν τώρα τα Γιάννενα Σαουδική παγουρία <Κι> Αλλά το θέμα είναι ε, τη, Τηλεακροατή μου Ρε αχάριστε 150 δις να πούμε σου, Σε 30 χρόνια Σε 30 χρόνια ε, 30 χρόνια με το ρυθμό που ζούμε τα τελευταία στις τελευταίες δεκαετίες 30 χρόνια είναι 3-4 γενιές Καταλαβαίνεις Τρέχα τώρα έχει εκλογές Τρέχα <οι> <dim téles> να βούμε 100 Παράτες Του δώσαν και ένα βαρελάκι <ksam> λέει με πετρέλαιο ένα εκεί από τους <μ currently> Μάγκα άκου να σου πω κάτι <mniej> Το χρήμα που κυκλοφορεί Είναι ε... Τόσο που δεν, δεν είχε κυκλοφορήσει Ούτε επί, σε, επί Τρώνε τον άμπακο, όταν λέμε τον άμπακο, τον άμπακο. Το δυστύχημα είναι γιατί θέλουν να ξεκληρήσουν το 1 τρίτο του λαού που ουσιαστικά μέσα αυτό το 1 τρίτο είναι άνθρωποι που δούλεψαν, που πάλεψαν, που ονειρεύτηκαν. Αυτή, με αυτή την απορία θα μείνουμε στο τέλος. Γιατί θέλουν να ξεκληρήσουν κυριολεκτικά αυτό το 1 τρίτο. Διότι τώρα, κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, Έχουμε το παπάκι πάει στην ποταμιά. Το παπάκι, μαικ, μαικ, το πράσινο που και ο Αγιο πάει στην ποταμιά. Το βαθύ Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Ο κύριος Θεοδωράκης δημιούργησε κόμμα το οποίο ε, ονόμασε το Ποτάμι. Ο Θεοδωράκης μωρίς σας λέω, το Πασοκιστάν του Μέγκα, ο, ο, ο, ο δημοσιογράφος ο και καλά πήγε λέει όταν έκανε τις εκομπές τα Γιάννενα στις στάνες και του πανε «Δεν κάνουμε ένα ακόμα», πήγε λέει στους ψαράδες στην Κάλυμνο και του πανε «Δεν κάνουμε ένα ακόμα τα νέα τα παιδιά». Κατάλαβες, του το πανε υπέρδικες του ανθρώπου και αφού συνονοήθηκε με τον ψυχάρι εκεί πέρα, δημιούργησε το ποτάμι. Μάγκα μου, τα λέμε εμείς αυτά φυσικά για μας, είναι για γέλια, εντάξει. Όμως αυτές οι κινήσεις όλες προσωπικά εμένα με επιβεβαιώνουν για το σχέδιο Γιούγκο και το ότι τα, τα λεφτά δεν έρχονται με τσουβάλια, έρχονται με κοντέινερ και μοιράζονται σε αυτούς. Αλλά να σου θυμίσω ότι εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια πόσα σου είχα κάνει την ανάλυση τη δική μου για το σχέδιο Γιούγκο στο τέλος το σχέδιο Γιούγκο έχει πολύ πόνο. Και δυστυχώς τον πόνο αυτό θα τον πληρώσουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν χαργεντίζονται με Σαμαροκουρέλο Βενιζέλους, ούτε με Θεοδωράκηδες, ούτε με όλους αυτούς οι οποίοι με τσουβάλια, με κυβότια χρήματος δημιουργούν κόμματα από κόμματα διάφορα τέτοια κόλπα. Βέβαια η δυστυχία του Θεοδωράκη είναι η εξής, λέω δυστυχία, γιατί ο Θεοδωράκης ως προσώπα το ξέρεις και καλά και δημοσιογραφάρα μεγάλη Θα μπορούσε, ειλικρινώς σας μιλώ, να γίνει μέχρι και πρωθυπουργός Θα μου πεις πού το στηρίζεις αυτό Η δυστυχία του, λέω όπως είπα στην αρχή, είναι ότι πέθανε ο Λαμπράκης Εάν ζούσε ο Λαμπράκης, αυτή τη φατσούλα θα στην έκανε άνετα πρωθυπουργό Διότι μην ξεχνάς το μεγάλο επίτευγμα του Λαμπράκη Μέχρι τον κακαουνάκι έκανε δημοσιογράφο Έχουμε λοιπόν ε, χρηματοδότηση του κόμματο, του το ποτάμι. Μα πήρε το ποτάμι, μα πήρε ο ποταμό. Θα κολυμπήσουμε. Θα έχει χρηματοδότηση, αλλά Ομπάμα και ζητά από 1 έω 10 ευρώ από τους οπαδούς του οπαδού του. Δηλαδή, βάλε τώρα. Α πούμε, θα έχει 5 εκατομμύρια οπαδού από ένα δεκάρι που να του δώσουν. Να τα τα λεφτά. Με πιάσες, έτσι. Λοιπόν, έκανε και διακήρυξη. Λοιπόν και το κόμμα λέει είναι ευρωπαϊκό προοδευτικό που θα κινείται στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς και θα υπερασπίζεται τη λογική και το δίκιο. Χωρίς να γνωρίζω ότι θα ανακοινώσει και κόμμα για την ευρύτερη αριστερά ο κύριος Τουδωράκη Χρέστ έγραψα ένα αρθράκι το Hesta La Victoria's Secret. Μπορείτε να το διαβάσετε διότι όποιο θέλει να μπει στον τοίχο εκεί πέρα στο στο μπλοκάκι της εκπομπής στο Ιερό Ιντερνέδιο όπου αναφέρομαι ουσιαστικά στην, στην αριστερά στην ταμπέλα αριστερός λοιπόν δεν γνωρίζω μετά το μάθα το νέο και λέω κοίτα ρε παιδί μου αυτή η ευρύτερη αριστερά να πούμε τελικά να πούμε πόσους εκπροσώπους πόσα πρόσωπα έχει αυτή η αριστερά τώρα λοιπόν έχουμε το καινούριο πρόσωπο του κυρίου Θεοδωράκη ο οποίο κύριο Θεοδωράκη θα τα παρατήσει όλα, προσέξτε! Δημοσιογραφίε, μεγατσάνελε, κάτω τσάνελε, μικροτσάνελε, τα πάντα, για να ασχοληθεί με τον ιερό σκοπό του δικού σου σωσίματο, μεγάλε. Ναι, είναι αυτός που προχθές έκανε την εκπομπή πλυντήριου για τους λιμενικούς για το φαρμαγονήσι Για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Ακριβώ για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Εξάλλου στην αριστερά, εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ε... ο λίγο τι αρλουμπολόγο να είσαι. Βάζει μια ταμπέλα δόκτωρα, α πούμε, πετάς και μια παπαριά, χαλάς και ένα δάσος εκείνα να κλέψει από εδώ από εκεί. Δήθεν έγραψε ένα βιβλίο, δήθεν έκανε μια έρευνα και τσουπ να το σου αριστερό σοστοτήρα. Βεβαίω, βεβαίω. Ο. Αριστερός, ο, σωτήρας. <σέμει> βεβαίως, βεβαίως. <σέμει> ο... Ο Θεοδωράκης Την ε, δημοσιογραφία την ξεκίνησε στο 902 Αριστερά στα FM Άρε αριστερά στα FM Τι έχεις βγάλει Αυτά τα ολίγα περισσοτήρως Θεοδωράκη Διότι δεν είναι ο Δεν είναι ο μοναδικός Θα δούμε κι άλλα σου λέω Θα δούμε κι άλλα πολλά Ακόμη δεν είδαμε τίποτε δεν είδαμε τίποτε Όμως εκείνο το οποίο τρώμε στη μάπα κάθε μέρα Είναι η... Χρήστε ναι. Ναι. ναι ναι Ναι Ναι, Τι μου θύμησες Τι μου θύμησες τώρα Ναι, ναι Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, σωστά έχεις δίκιο Και αυτά είναι ανέκδοτα, τα δύο μεγαλύτερα ανέκδοτα στην Ελλάδα Μου λέει εδώ ένας τηλεακροατής και έχει απόλυτο δίκιο Είναι να είσαι πολιτικός δημοσιογράφος και αστυνομικός δημοσιογράφος θυμίζοντα μου έναν αλύστου μνήμης Αστυνομικό και δημοσιογράφο Ο οποίος να πούμε ήταν πρώτη μούρη Στα μεγατσάνελε και σε όλα τα κανάλια και μας έκανε αναλύσεις <Τι> Τώρα είναι σε μικρότερα κανάλια αλλά Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζει να έχει την ιδιότητα του αστυνομικού, μάλλον θα συνταξιοδοτήθηκε. Αλλά ήταν και δημοσιογράφος. Αυτά έχεις δίκιο, είναι, είναι μεγάλα ανέκδοτα. Αλλά στην Ελλάδα, των τελευταίων χρόνων μεγάλε, όλα μπορούν να συμβούνε. Εδώ μιλάμε ότι σου δηλώνει αριστερός ο Κουρέλη Σου δηλώνει αριστερός ο Θεδωράκης. Σου δηλώνει αριστερός ο Τσίπρας, για παράδειγμα. Ο Ταλέπορος Τσίπρας, ο οποίο δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα στη ζωή του Αυτό μην το παίρνετε το υπερβολή Και είναι αυτή τη στιγμή το... Ούτε η Lady Gaga Δεν είναι τόσο φίρμα στην Ευρώπη Ή στην πολιτική Τι έχουμε στην Ιταλία Το Conchipras στο κόμμα Τι προεδρυγλίκια τη κονομισιόν τι... τι έχει κάνει αυτό το άτομο Έτσι δηλαδή θα μου πει κάποιο. Ο ίδιος για τη δική του ζωή προσωπικά Άσε για τους άλλους Άσε την αριστερά τώρα και τελικά είναι το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της πολιτικής Τι ακριβώς έχει κάνει, ορίστε mm. Σωστά Έχεις δίκιο, ευχαριστώ Μπράβο, έχεις δίκιο απολύτως ε, Απόλυτο δίκιο, τίποτα δεν έχουν κάνει στη ζωή τους Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα Κάνε ντόρο και έλα να γίνει πολιτικός Παρακαλώ Έλα φιλικού ρούμπωσης, τώρα με ρούμπωσης κοίταξε να σου πω κάτι ε... αν αυτή η κοινωνία δουλεύτηκε τόσο πολύ άγρια για πριν αρκετά χρόνια σου μιλάω και διέθετε τον αφρό της διανόηση των τεχνών και όλων ε, ε, στην αριστερά τότε εντάξει σου λέω δουλεύτηκε άγρια το θέμα λοιπόν εκείνη τουλάχιστον εκείνοι που ήταν αριστεροί που δεν είχαν όπως γράφουμε και στο άρθρο ανάγκη ταμπέλα. κάτι κάναν στη ζωή τους στις τέχνες, στα γράμματα στη διανόηση από εδώ από εκεί κάτι αφήσαν πίσω τούτοι εδώ που δηλώνουν αριστεροί που δηλώνουν αριστεροί τι ακριβώς έκαναν εκτός από Ντόρο που έχει απόλυτο δίκιο ο, ο τηλεακροατής Ντόρο γράφουμε μία παπαριά κάνουμε μία ανάλυση γιατί η Μπότσκα δεν υποκύπτει στο βιασμό της παπαρούνας. Ο δόκτωρ Μαλάκας, λοιπόν, ξαφνικά, είναι αποδεκτός από όλο αυτό το κύκλωμα. Παρακαλώ. Έλα. Ωραία και αυτοί έκαναν ρε φίλε Από πίσω υπάρχει κι ένας ε, υποτίθεται Σκεπτόμενος λαός Ο λαός του ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε Τι έγινε αυτός ο λαός Και φτάνει τώρα πρόσεξε Φτάνει τώρα ο αριστερός Τσίπρας Ο αριστερός Τσίπρας τώρα φτάνει σε ένα σημείο Ορίστε. Τα κεφάλια που εξήχαν κοπήκαν, Έχεις δίκιο, απόλυτο Έχεις απόλυτο δίκιο Αυτοί που έχουν το κεφάλι εκεί από κάτω που είπες Ναι, έχεις δίκιο Ορίστε παρακαλώ Περίμενε Το έχω έτοιμο, περίμενε <laughs> Εμένα μου το πανε υπέρδικες Σου λέω μου το οι ραχούλες να κάνω κόμμα Έλα θα το κάνω στο τέλος Λοιπόν εντάξει, εντάξει έγινε Έγινε έγινε Έχω τον πρώτο υποψήφιο εδώ για το κόμμα που θα κάνουμε επειδή μου το έπανε υπέρδικες Αλλά εμείς στον Έρανο που θα κάνουμε θέλουμε κάθε μέλος του κόμματο να δίνει τουλάχιστον 10.000 ευρώ Πως τη βλέπετε τη δουλειά δηλαδή Τι ένα μέχρι 10 ευρώ δεν σε κατάλαβα Εμείς θέλουμε να δίνουν 10.000 ευρώ στο κόμμα μας δεν θέλουμε τώρα. Γιατί εμεί δεν θα κάτσουμε να δικαιολογήσουμε ω αριστεροί. Παράδειγμα, είναι αριστερό ο Τσίπρας και κάθεται τώρα και δικαιολογεί το σταθάκι Τις δηλώσει που έκανε περί προχθές προχθέ και είπε ότι οι Έλληνε δεν θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές επειδή οι Έλληνε δεν υπερφορολογούνται. Κάθεται τώρα ο Αλέξης και λέει ότι τον παρεμήνευσαν. Πλη... Μα λέει αυτά δίνοντα πλήρη κάλυψη στο σταθάκι. Αυτή τώρα είναι αριστερή πρόσεξε Ο ένας είναι ο επί των οικονομικών ναι, ναι Και λέει ότι οι Έλληνες δεν υπερφορολογούνται Ξεχνώντας Ουσιαστικά ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή Δεν υπάρχει ούτε βασικός μισθός Αυτό είναι αριστερός Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή Δεν υπάρχει βασικός μισθός μην, μην μπλέκεστε Με τους βασικούς μισθούς του δημοσίου Λοιπόν Δεν υπάρχει βασικός μισθός Στην ελεύθερη οικονομία. Και μας λέει ο αριστερός άνθρωπος ότι οι Έλληνες δεν, μάλιστα, δεν υπερφορολογούνται πρέπει να τους βάλουμε και άλλους φόρους και δεν θα μειώσει τα ποσοστά, τους φορολογικούς συντελεστέ. Και έρχεται τώρα λοιπόν ο αρχηγός του που είναι ο αριστερότερος από τον αριστερό και μας λέει ότι απομόνωσαν τις φράσεις του Σταθάκη. Είναι μονταζιέρες λέει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Κοίταξε πόσο εύκολα Δηλαδή η, η μόνη δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλά Είναι να κολλάνε ταμπέλες Και θα σου το εξηγήσω Παρακαλώ Και είναι στο τέλος ηλίθιος ναι ναι ναι ναι, ναι ναι ναι ναι ναι ναι, Ο Τσίπρας Ναι έφτασε στο σημείο να σου λέει ότι είσαι ηλίθιος Και δεν καταλαβαίνεις το τι ακούς Σου ερμηνεύει Και αυτά που ακούς Ποιος ο Τσίπρας. Λοιπόν, το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά μεγάλε, είναι ένα πράγμα. Στην ανοησία που τους δέρνει και στην απραξία, διότι από πραγματική ζωή δεν ξέρουν τίποτα, τίποτε απολύτως, το μόνο που κάνουν είναι να τα ταμπέλες. Δεν είσαι με τον Τζίριζα. Είσαι φασίστας. Είσαι δεξιός. Είσαι καρατάς. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι ένα παραξιό. Και οι άλλοι το ίδιο κάνουνε. Δεν είσαι με αυτούς, είσαι αλλά οι, οι τσιριζέοι αυτό το ξέρουν καλύτερα απ' όλα Και φυσικά τα προβεβλημένα τους μέλη Είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτε Δεν έχουν ένα ένσημο να ξέρ, να, Για να καταλάβουν τι σημαίνει πραγματική ζωή η μεροκάματο Φτάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή ο αριστερός Τσίπρας Να εξηγήσει σε σένα σε ηλίθιο Από αυτά που άκουσες Ότι τον παρερμήνευσαν το σταθάκι Παρακαλώ Έλα. Ναι Ναι Ναι Να σε καλά Α καλά κάνουμε Τότε καλά τα θέλει ο ποπός μα Αφού ακολουθούμε το διεθνές σύστημα μεγάλε. Αφού ακολουθούμε το διεθνές σύστημα Και δει το ευρωπαϊκό yeah. Τα θέλουμε σου λέω Αλλά Αλλά αλλά εκείνο το οποίο δεν βλέπουν πίσω από την κουρτίνα είναι ότι το τέλος του σχεδίου έχει πολύ πόνο θα μου πεις ο ανθρωπάκος θα, θα πονέσει η τσιπροκατάσταση ξέρει που θα είναι εκείνες τις λοιπόν. λοιπόν, αλλά να σε βγάζει και τρελό ο άνθρωπος τα, τα είπε φορά παρτίδα λοιπόν. να τον ακούσουν 10 εκατομμύρια Έλληνες τα είπε μπροστά στην θεία τηλεόραση λοιπόν στην τηλεοπτική δημοκρατία τους Ένα και ένα κάνουν δυο Τι ακριβώς δεν καταλάβαμε Και μας εξηγεί ο Τσίπρας Παρακαλώ <specoughs> <ξι> Ναι, ναι, ναι ναι, <ξι> ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο προχθές ήταν που δήλωνε ο Σταθάκης ότι το 95% του χρέου είναι κανονικό ενώ το 5% μόνο είναι επαχθέ και μπορούμε να κουβεντιάσουμε να το διαγράψουμε και αυτό το παρερμηνεύσαμε όλα τα παρερμηνεύουμε όσοι δεν τρέχουμε πίσω από τον Αλέξη όσοι δεν συμμετέχουμε στην πενθύμερη του Αλέξη τα παρερμηνεύουμε όλα όλα τα παρερμηνεύουμε όλα τα παρερμηνεύουμε γι' αυτό σου λέω να το γυρίσουμε στο El Segundo να κάνουμε καμιά εκπομπή τέτοια Γιατί τα αγάλματα του μέλλοντος ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται. Λοιπόν, πλήρης κάλυψη λοιπόν για το κύριο Σταθάκη από τον αρχηγό του, του ενός αριστερού από τον άλλο αριστερό, διότι βλάκα, ηλίθιε παρερμήνευσε τις δηλώσεις. Και για να μην είσαι βλάξ και ηλίθιος, ψήφισέ μας. Μου είπε μια σοφή κουβέντα ο... Ένας φίλος που συνάντησα χθες στον δρόμο Άρη. Τι έγινε να του λέω Περιτσίριζα ο λόγος mm. Τίποτα μου λέει δεν κατα... Άμα το πεις σε ψηφίζω είναι όλα καλά mm. Μέχρι εκεί καταλαβαίνω mm. Σου λέω λοιπόν ότι όσο πιο... όσο πιο κενός είσαι Όσο πιο μεγαλύτερο ντόρο έχει κάνεις Όσο τη μεγαλύτερη μαλακία πεις Και δει την αρπάξουνε και τσιριζοδημοσιογραφικές καταστάσεις Έγινες μεγάλη μέχρι υποψήφιος Στο ψηφοδέλτιο Επικρατεία. Μέχρι, ψηφο, μέχρι ψηφοδέλτιο επικρατεία σε, βάλουν, σε βάζουν Κάτι δόκτορες Κάτι, κάτι βουτεροπέδια, Τα οποία ε, είναι στο εξωτερικό ειδικά Κάτι γαλλίες Έχουμε τέτοια παραδείγματα Έχουμε και, και το τσακαλώτο Το τσακαλώτο είναι και βουλευτή τώρα Βουλευτή Λοιπόν Αλλά καινούρια εσοδίας. Από αυτά που ετοιμάζουν το με Όχι το παρόν της αριστεράς του Τσίπρα και του Σταθάκη Το μέλλον της αριστεράς Κάνουν την παπαριά τους Κολλάνε και ένα δόκτορ δίπλα Και Σπηλώνουνε Σπηλώνουνε ανθρώπους και καταστάσεις Χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτε Χωρίς να, έχουν, να, να σκέφτονται Μια στιγμή ότι μπορούν να, δι, να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη Ας πούμε θα μου πεις ποια δικαιοσύνη Δικά του είναι όλα αλλά ούτε τους περνάει από το μυαλό Μήπως ρε παιδί μου καμιά νέμεσης έρθει και μου κρίξει καμιά σφαλιάρα Γιατί μπορεί και με τη σφαλιάρα να κουνηθεί ο εγκέφαλος ε. Βέβαια αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε ε. Το μόνο που βλέπουν μπροστά τους είναι η εξουσία ε. Και εμείς βιαζόμαστε Εμείς προσωπικά βιαζόμαστε να πάρετε την εξουσία ε. Όχι με 30% πόσο έχετε τώρα 40 ε. Με το 90% των υποτιθέμενων δημοκρατικών ψήφων στην Ελλάδα 90 μπορείτε να πάρετε, να την πάρετε την εξουσία yeah. να τελειώνουμε να, να κυβερνήσετε yeah. παρακαλώ yeah. να ξανακυβερνήσετε, yeah. να ξανακυβερνήσετε σωστά, με σωστά τη, με τη ρόζη σημαία σας γιατί μέχρι προφτές κυβερνήσατε με την πράσινη Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, επειδή είναι λιμένα τα προβλήματα στο Αγλαΐα Κυριακού, στο, πώς το λένε το άλλο εκεί που έχει τους καρκινοπαθείς, τα νοσοκομεία, στην παιδεία τα πάντα, δεν πάει σε τέτοια πράγματα ο αρχηγός της Αριστεράς, ρε παιδί μου. Εδώ ο άνθρωπος έχει ευρωπαϊκή καριέρα μπροστά του. Οπότε μεθαύριο Σάββατο, είναι και μεθαύριο Καθαρή Δευτέρα, θα πάει ο άνθρωπος στη Λουμπλιάνα. κατάλαβες. Εσύ τώρα, κάτσε, εσύ τώρα τι, τι μου είπες δεν έχεις να πάρεις τα ραμά Άρε τα ραμά φεύγα από εδώ να πούμε. Οπότε λοιπόν θα πάει στην ε, προεκλογική εκστρατεία της Ενωμένης ΕΕ. Αριστεράς Έχουμε και Ενωμένη Αριστερά εδώ πέρα Στην Λουμπλιάνα για να μιλήσει ο άνθρωπος Λοιπόν διότι πρέπει να προωθήσει την, ε, την ευρωπαϊκή του καριέρα Όπως κατάλαβες μεγάλη παρακαλώ Παρακαλώ <μιλίου> ναι. <σίλια> ναι. <σίλια> ναι. Μα μου λέει ένα φίλος εδώ Δεν ακούσαμε λέει ούτε την ενωμένη αριστερά Ούτε κανέναν αριστερό να κάνει καμία δήλωση για την Ουκρανία. Τι ακριβώ δήλωση να κάνει, Ρεφιλέ, Αφού η Ενωμένη Αριστερά του Τσίπρα είναι ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκό κόλπο. Και με όλα όσα γίνονται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, ε, αυτά που βλέπουμε, α πούμε, είναι ότι οι, οι Ουκρανέζοι θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη. Τι θε τώρα, που, τι να πει δηλαδή, τι να βγει να πει. Εδώ δεν βγήκε να μιλήσει για τα διόδια. Για τα διόδια τώρα σου λέω, που για να πα για λόγο θέλει τον άμπακο να πληρώνεις στον Μπόμπολα και στον καθέναν yeah. δεν βγήκε να μιλήσει για τα διόδια, θα σου μιλήσει για την Ουκρανία Παρακαλώ yeah. Ah, yeah. Σε παρακαλώ πολύ τώρα yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ευχαριστώ, yeah. το θέμα τηλεακροατή μου μην έχει το θέμα είναι να γίνεται τη δουλειά μας Μπορεί να τον ενοχλεί στην Ελλάδα η ακροδεξιά και ο φασισμός Αλλά στην Ουκρανία είναι καλά αφού θα είναι στην Ευρώπη Κατάλαβες τώρα, ορίστε Α, λες για το Ουκρανία Ναι, σωστά, σωστά, σωστά Σωστά, έλα, γεια Είσα χάρη καλά μου λέει εδώ ο τηλεακροατής Εδώ βγήκαν ολόκληροι καλλιτεχνάρε και κάναν βίντεο για την Ουκρανία Ουγράνιε, ουντάντε, ουχτήδιου, μπίτα γύρου, θυμάσαι που το βέζαμε, ναι. Ναι, το ξέρω, ναι, ναι. ναι. Έχει δίκιο. Βγήκε, βγήκε ο αφρό, η διανόηση τη αριστερά του Τσίπρα και έκανε δήλωση για την Ουκρανία. Οπότε λοιπόν, τώρα εσύ, Μεγάλη, επειδή δεν είσαι Ευρωπαίος άσε τώρα, εσύ τώρα κάνει καριέρα. Η καριέρα η δική σου φτάνει στο πως θα βγάλει τη μέρα, την επόμενη ώρα. Το Τσίπρα είναι Ευρωπαϊκή. Γι' αυτό ο άνθρωπο μεθαύριο Σάββατο θα είναι στην Ουκρανία να μας μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και το πως θα καταπλήξει τα πλήφη Χέστε Βικτόριας Μπέκαμ σου λέω έτσι λοιπόν τι άλλο να κάνουμε στην Ελλάδα σας λέγαμε προχθές ότι ε, για το θέμα του πορίσματος του νομικού συμβουλίου που το έκανε το, το διέγραψε ουσιαστικά ο, ο Βενιζέλος Αφορούσε τις πολεμικέ αποζημιώσεις με τη Γερμανία. Τώρα, εκτός του, το έκανε κουρέλι. Το αμφισβητεί και ω Λέγοντας η Ελλάδα δεν μπορεί να πατήσει νομικά σε αυτό το κείμενο για να ζητήσει πολεμικέ αποζημιώσεις Κατάλαβε μεγάλη. Το θέμα είναι αυτονών. Μην του πειράξουν του Γερμανού. Μην του πειράξουν του Γερμανού. Αυτά τα ωραία κάνουν. Αυτά τα ωραία κάνουν. Οπότε, λοιπόν, όχι στι αποζημιώσει για τη γερμανική για την γενοκτονία που διέπραξαν οι, οι μπαμπάδες του Σόιμπλε και της Μέρκελ, Μέρκελ είπε το Βερολίνο ακόμη και για τους Ισραηλίτες της Θεσσαλονίκης. Άσχετα ανέδωσαν σύνταξη 10-15 ευρώ στους επιζώντες στο Ισραήλ. Αυτοί λοιπόν που είχαν καταφύγει στο Ισραηλίτες της Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό, Διγαστήρι... Ευρωπαϊκό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Δικαστήριο, λοιπόν, είπαν όχι. Έχουμε λέει πλήρη συνείδηση των εθνικών ευθυνών της Γερμανίας για τα όσα έκανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αλλά το θέμα της Ελλάδας έληξε το 1945 Ό,τι αφορά το γεωσύστημα όπως μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ που λέγεται Ελλάδα και το έχει ξεσκίσει ο κάθε ναζίστας ή ο καθένας τελειώνει εκεί που γουστάρουν οι υποτακτικοί που τους εδώ για κυβερνήτε. Για τους σημερινούς τέλειωσε το 1945 Τέλος Τέλος μεγάλε. Άσχετα αν το 43 έχεις πρωτογενές πλεόνασμα όπως σου είπε χθες η Λαγκάρνη. Είχες το 43 πρωτογενές πλεόνασμα με κατοχική κυβέρνηση των Γερμανών Έχεις το 2014 τι έχουμε τώρα, πρωτογενές πλεόνασμα με κατοχική κυβέρνηση Γερμανών πάλι right, right Έλα ρε παιδί μου, τώρα αφού σου λέω έχεις... Ε... Έχεις ε, π, υπουργό Μιταράκη τώρα Τι άλλο θες Μιταράκη τώρα τον ξέρετε όλοι Πρόκειται για το επανέξυπνο πατριώτη Πήγε στο Πεκίνο ο Άνθρωπος φάτε πιείτε οραδέρφια Και ζήτησε από Ακούστε τώρα Ζήτησε από κινέζικη εταιρεία να έρθει να αγοράσει Τα κόκκινα δάνεια των πολιτών και των επιχειρήσεων Μια χαρά Τώρα σου λέω ότι αυτός Αυτός τώρα Αυτός ο τύπος Σε κυβερνάει Σε κυβερνάει. Στους κερδοσκόπους λοιπόν τις συντα οι οποίοι έχουν άνοιγμα 17 δις δολαρίων, δεν είναι πρόσκληση όνειδος αυτά, αυτά δηλαδή δεν θα τα έλεγε ούτε τι να σου πω αν σε μια πρώτη δημοτικού και τους πει τέτοια θα σηκώσουν τις κασετίνες και θα σε πλακώσουν και εμείς ως ψηφοκουβαλητές καθόμαστε και τους ακούμε πρώτη μούρη πρώτη μούρη στα τηλεοράσια και στις ειδήσει. αυτά λοιπόν είπε κατά την επίσκεψή του, του φάτε πιείτε οραδέρφια στου στους Κινέζους να... οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως γήπες κόκκινων δανείων παγκοσμίως να έρθουν και στην Αθήνα να διαπραγματευτούν με ελληνικές τράπεζες για να αγοράσουν το δάνειο από το σπίτι σου, από την επιχειρησούλα σου από ό,τι σου έχει απομείνει τελικά μεγάλε Είναι υπουργός σημερινός της ελληνικής Κυβερνήσεω αυτό ο τύπο. Gonna... Έτσι λοιπόν, κάνοντα τον Πεκύψη, ψυλοκομμένη ο φίλο μα ο Αλέξης για την ακροδεξιά στην Ουκρανία δεν μα δεν έχουμε λόγο. Για την ακροδεξιά στην Ελλάδα έχουμε ή στην Ιταλία ή αλλού. Για την Ουκρανία δεν έχουμε λόγο όπου είναι στην εξουσία πια. Και μετά από 70 χρόνια είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με ναζιστική διακυβέρνηση και ναζιστικούς νόμους. Παρουσιάσαν θεσαν επισημα στο πλήθος που αλάλαζε στην πλατεία την νέα κυβέρνηση και σήμερα το πρωί την παρουσ... θα την θα ορκιστεί. Σε θέσεις κλειδιά είναι όλοι οι νεοναζοί της Ουκρανίας και με... θα πάρουν... ανακοίνωσαν μέτρα που ούτε ο Χίτλερ δεν τα είχε σκεφτεί δεν θα μπορούσε να τα περάσει τσακα τσακα άπρεπε να κάνει μια διεργασία λοιπόν το, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας είναι προς απαγόρευση τέλος το πετάνε όξο ελευθερία πλήρη στην ναζιστική προβαγάνδα και απαγόρευση μειονοτικών γλωσσών ανάμεσά τους και τα ελληνικά διότι όπως γνωρίζεις στην Ουκρανία έχουμε και Έλληνες που είχαν πεταχθεί κάποιες άλλες περιόδους εκεί αυτά, για αυτά δεν έχει καμία ανακοίνωση ο ηγέτης των λαών ο Αλέξης και η παρέα του αυτοί αρκεί που βάλαν την Ουκρανία στην Ευρώπη είναι κατά τα ανθρωπιστές Κατάλαβες μεγάλε; Δεν έχει σημασία λοιπόν αν είσαι αριστερός Τσίπρας, αν είσαι Ουκρανός Νεοναζί. Το θέμα είναι να δουλεύεις για το για το μόρφωμα αυτό βαρέθηκα, να το δεν βρίσκω κι άλλη λέξη για το ναζιστικό αυτό κατασκεύασμα που λέγεται ενομένη Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ορίστε. Ναι. Σωστά, σωστά. σωστά σωστά, Έχουμε αριστερούς ναζιστές Πολύ σωστά το είπε. Αυτό είναι προ... ε, Ναι θα δούμε και άλλα. άλλα Στην Ουκρανία Κυρία μου και κυριέ μου Ζουν 150.000 Έλληνες 150.000 Έλληνες Θα σταματήσει τίποτα Τους ναζιστές που είναι κυβέρνηση Και πάνω απ' όλα έχουν βοήθεια από την ΕΕ να ξεκινήσουν προγκρόμ εναντίον αυτή τη μειονότητα των Ελλήνων στην Ουκρανία, εσύ λες ότι θα του κρατήσει τίποτε, θα του κρατήσει τίποτε, διότι εκτό από τα άλλα τα κόλπα που βγάζει το σταθάκι εδώ και λέει και μα λέει, πρέπει να μα πει και κάτι για τα διεθνή. Τα διεθνή, αυτή τη στιγμή, είναι να η Ουκρανία μπροστά σου. Φόρα παρτίδα δεν είναι υποθετικά. Ο τάδε νεοναζιστή είναι υπουργό, ο τάδε νεοναζιστή είναι έτσι, βγάζουν εκτό νόμου προς απαγόρευση το κομμουνιστικό κόμμα απαγόρευση μηνωτικών γλωσσών τα είπαν ήδη αυτά, τα είπαν ήδη πριν ορκιστούν ως κυβέρνηση <Κι> καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα γίνει τι έχει να μα πει για τους 150.000 Έλληνες οι οποίοι ζουν θα ζουν, ζουν από χθε από προχθέ με το φόβο υπό τον φόβο της εκδίωξη από την Ουκρανία έχεις κάτι Όταν φάνησε σε σημείο, κυρία μου και κυρία μου, να έχει υπουργούς και κυβερνήτες να σου λένε, πρόσεξε, σου λένε αυτή τη στιγμή ότι πουλάνε λέει, παράδειγμα τα λιμάνια του Πειραιά και άλλα, για να έχουμε θέσεις εργασίας. Πρόσεξε. Δεν σου λένε πουλάνε επειδή ήμασταν ανίκανοι να τα λειτουργήσουμε και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Κατάλαβες. Σου λέει πάρα πολύ απλά χρέχαζούλη πουλάμε για να σου βρούμε θέσεις εργασίας. Το ότι ήμασταν ανίκανοι τόσα χρόνια ότι τα σκίσαμε, τα φάγαμε, τα κατακλέψαμε να τα λειτουργήσουμε για να υπάρξουν και θέσεις εργασίας αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα. Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου έγινε επαναστατική πράξη στην Ελλάδα να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία διότι δύο υπαλλήλους του Ίκα που έφαγαν 140.000 ευρώ τους έθεσαν σε αργία στην Κρήτη κάτω Λοιπόν στο, στο Αρκαλοχώρι 140.000 ευρώ Λοιπόν, τους έφθασαν σε αργία ουσιαστικά προσωρινή διότι ξέρεις θα γίνει όπως με τους εφοριακούς στη Σαλονίκη Θα καταφύγουν στο δικαστήριο, θα αποδείξουν την οθότητά τους και θα επαναπροσληφθούν αποζημιωμένοι με τα βαΐων και κλάδων Άιντε όλα άλλαξαν στην Ελλάδα Επίσης, να ενημερώσουμε τους φίλους δημοσίου υπάλληλους στο επίδομα ψήφου που σας δώσανε τις προάλλες, συμπεριλαμβάνεται και η δήλωση της Υφυπουργού Χρήστοφιλοπούλου η οποία σας βεβαιώνει ότι από το 2015 15 και μετά τέλος οι απολύσεις. Δεν πρόκειται να σας πειράξουν. Εντάξει, ναι, μέσα εκεί περικλείονται και οι εκλογές, καταλαβαίνει. Μια χαρά όλα. Όλα είναι σχεδιασμένα για το μέλλον ε, για το μέλλον σου ρε παιδί μου Για το μέλλον σου όλα yeah, Ναι μας είπανε τώρα ο, Έγινε μια έρευνα λέει Και είναι λέει, το πιο άνισο ε, Οικονομικό σύστημα στον πλανήτη Είναι της Γερμανίας λέει Είναι πρωταθλητές στην ανισότητα Είναι ο πιο ανισα κατανεμημένος πλούτος Σιγά ρε παιδί Κάτι μας είπε. Είναι ένα ζάπλουτος, τρεις φτωχοί. Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια θα τρελαθώ. Ε, είδες πόσο δίκιο είναι το σύστημα. Δεν διάλεξε τυχαία ρε ο Ελλινάρας για σύμμαχο και αδερφό. Δεν διάλεξε καθόλου... Α, μου κάνει ένα σχόλιο ένας φίλος και εγώ νόμισα ότι είναι... <laughs> ε, που βούλες και με τώρα έχουνε μπροστά ναι έχουνε και τους λαγούς μπροστά και τώρα όλη η Ελλάδα έχεις δίκαιο ασχολείται με το ποιος είναι ποιος είναι γκέι και ποιος δεν είναι γκέι διότι ο φίλος μας ο πώς το λένε, ο κύριο Βαλιανάτος βγήκε και μας ε, και βγάζει κάθε μέρα και από έναν υποψήφιο γκέι και χαίρονται οι αντρουλάδες και του τρελά σου λέω να δούμε... Ελληνάρα μου όπως καταλαβαίνεις <χει> θα πούμε το το τι το... γνωστό δεν υπάρχει γλιτομός από πουθενά <χει> τώρα βέβαια με το ποτάμι να δούμε τι κατεβασιά θα κάνει και το ποτάμι του Σοδωράκη <χει> το πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό <χει> το βαθύ πασόκ μιλάμε δεν μιλάμε τώρα για πασόκ τώρα τη πλάκα. Μιλάμε για Πασόκ θρεμμένο από την εποχή του του σιδερένιου και ανδρωμένο και ταϊσμένο από το σημίτι χοντρά έτσι μη μου τρελαίνεστε άκουλε το του τόπανε υπέρδικες τρελαθό ρε του τόπανε υπέρδικες ανθρώπου να, να κάνει κόμμα και τα άφησε όλα, αυτό είναι αυτό είναι, τα άφησε όλα σου λέω, τα άφησε όλα Τι άλλο έχουμε like φτάνοντα προς το τέλος φτάνοντα προς το τέλος λοιπόν να, somebody... να... From... σας πούμε ότι κάτι γίνεται στην Ουκρανία ο νέος Πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης ο Αρσένη Γιατσένιουκ είπε καλώ ήρθατε στην κόλαση ποιος καλώς στην κόλαση ε, μάλιστα το πριν λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει θέση σε κατάσταση μάχης στα ρωσικά μαχητικά, στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας. Δεν ξέρω. Κατέλαβαν και κυβερνητικά κτίρια στην Κρυμαία και όπως καταλαβαίνεις η Κρυμαία δεν νοείται Κρυμαία χωρίς να είναι Ρωσική για τους λόγους που γνωρίζεις καλύτερα από μας. Οπότε η αναμονή των εξελίξεων θα έχουμε τα νέα αλλά όμως ορίστε. Το βλέπω δύσκολο Το βλέπω δύσκολο Το βλέπω δύσκολο Εκεί εντάξει το βλέπω λίγο δύσκολο Αλλά θα περιμένω Ξέρεις τι μπορεί να του σώσει Μπορεί να του σώσει Τώρα που θα βγει Πρόεδρο στην Κονομισιόν ο Αλέξης Και θα αλλάξει όλη την κατάσταση Όλη η Ευρώπη δηλαδή Ποια η Ευρώπη, ο πλανήτη όλο Θα σωθούν και οι Ουκρανοί Καταλαβαίνεις τι καθόμαστε και πιστεύουμε ρε μεγάλε yeah. Πού τρέχουμε από πίσω Σε τι mm. συνθήματα τρέχουμε από πίσω Παρακαλώ Ναι oh yeah, yeah. να βγει πρόεδρος του yeah. Νομισμό yeah. <σογλώδη> <σογλώδη> <σογλώδη> Άλλο δεν μου πες δεν μου πες ναι, ναι. Hey. Λοιπόν που λες Ελληνάρα μου Ναι από ό,τι μου είπε εδώ ένα uh, τηλεακροατής ε, να βγει λέει, να είναι ο πρώτος λέει που θα θα δώσει αριστερός που θα δώσει δάνειο σε ραζιστές Έλα μην μου λες τέτοια Επειδή λοιπόν θα αφιερώσουμε στον Αλέξη και στην Επανάσταση ένα τραγούδι Άντε παρέα όλοι μαζί να τα ακούσουμε чай чужие пальеры опа опа опа опа опа опа опа опа опа опа опа τέλο Τέλος El Segundo. Λοιπόν Ελληνάρες μου Μείνοντας συντονισμένοι Στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου ε, τώρα αν σας το πει και σας, Καμιά πέρδικα Ελάτε να κάνουμε κανένα ακόμα Αλλά μην ξεχνάτε Ότι θα μας λείπει το βασικό Στοιχείο Τα κυβότια με τα φράγκα Αυτά σας ευχαριστούμε πολύ για την uh, ακροάση, για τις uh, καταπληκτικές παρατηρήσεις σας και ευχόμεθα να είσαστε πάντα καλά, πέρα για πέρα. Γεια και χαρά σας! Τον Tonnenna FM stereo.